Τι έγινε κυρίες μου και κύριοι lakes, <σταλεί> Με, <ακούω. Έγινε. σταλεί> με κυρίες μου και κύριοι. Μας πήρε το ποτάμι Πήραμε σβάρα εδώ τα, τα ποτασιόμετρα Κακός, χαμός έγινε Γι' αυτό χάθηκα για μια στιγμή Με πήρε το ποτάμι, με πήρε ο ποταμός <σταλεί> Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα. Εδώ είμαστε, κάνουμε εκπομπή σήμερα μέσα από τη Γόνδολα ο Καναλάρχη στην προσωπική του Γόνδολα Κυρίες μου και κύριοι Για να έχουμε αυτή την καθημερινή επαφή Είναι η εκπομπή στην Γόνδολα, όχι λάθος, στον τοίχο Στον τοίχο λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Σήμερα 4 Δευτέρο Να τη θυμώσεις αυτή την ημερομηνία Μάλλον θα φροντίσουμε κι εμείς να μην την ξεχάσετε Κυρίες μου και κύριοι, ορίστε κυρία μου και <laughs> <laughs> ναι, ναι, θα να αλλάξω τον τίτλο. Μου λέει εδώ μια φίλη η ακροάτρια. Να την κάνει την εκουμπί, όχι στην να τη λε τον τοίχο, να τη λε τον πάτο. Στον πάτο με τον Γιάννη Λαζάρο κυρία μου και κυρία μου. Ήδη κυβερνητικά κλιμάκια μοιράζουν αναπνευστήρε και βατραχοπέδιλα στον κάμπο τη Σάρτα. Μιλάμε για μεγάλη βοήθεια. Καλημέρα σε όλου του φίλου. Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι 2681-4060. Εδώ είμαστε. Σε όλους τους φίλους που ακούνε κάτω εκεί μέσω Ιερού Ιντερνεδίου γίκαμα, αδέρφτια, Πνι αδέρφια Λοιπόν που λε Ελληνάρα μου Καλή σου μέρα <η τρακάδια> Όπου κι αν είσαι Στην Άοσα στη Σαλονίκη Στην Κουζάνη, στην Κύπρο Στη Μητυλίνη Στη Θεσσαλονίκη Καλημέρα σε όλους τους φίλους Και στα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή να μας αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου ε, α ξεκινήσουμε από μια ευχάριστη είδηση Που ε, Μάλλον συμβαίνει για πρώτη φορά Αν κάνω λάθος παρακαλώ κάποιο φίλο εδώ συντοπίτη Συμπλανητικό συντοπίτη να με πάρει τηλέφωνο Για πρώτη φορά εξανέστησαν οι πνιγμένοι ε, Ειδικά στον κάμπο της Άρτας και κατευθύνθηκαν μαζικά στην εισαγγελία για το δίκιο τους για πρώτη φορά ο εισαγγελέα διέταξε έρευνες ε, για, την, ε, για τις ευθύνες οι οποίες δεν δείχνουν ποιοι έχουν τις ευθύνες. Το οι ίδιοι παραδεχτήκαν ότι έχουν τις ευθύνες παρά λίγο να σκοτώσουν τον κόσμο λοιπόν, οι άνθρωποι είναι ακόμη ε, σε, σε, με αγωνία μεγάλη με μεγάλη αγωνία ε, καλά δεν μιλάμε για περιουσίες και τέτοια Έτσι, Τα υποθηκευμένα τους σπίτια είναι με στη λάσπη Τα χωράφια, τα ζωντανά πνιγή, κανένα, αυτά δεν. Αλλά πάντως είναι πρώτη φορά που κινήθηκαν για να βρουν το δίκιο τους Και επιτέλους πρώτη φορά ε, ο Ισαγγελέας ερευνά ε, α, θα, ερευν, θα ερευνήσει, θα ερευνήσει εντάξει, Την ε, ιστορία αυτή για το προμελετημένο, γιατί το έγκλημα ήταν προμελετημένο κύριε Ισαγγελέα μου Ήταν προμελετημένο το έγκλημα, το οποίο συνετελέστη Εντάξει, θα αναφωνήσουμε ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα Αλλά τώρα, όταν βλέπει τα ανθρώπινα θύματα είναι πάρα πολλά Είναι πάρα πολλά, θα γίνουμε κουραστικοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν όλοι αυτοί την καταστροφή Όχι μόνο στην Άρτα Παντού δηλαδή και που την παθαίνουν κάθε χρόνο Στο Νεύρο στο, Στην Ευρυτανία σε, σε όλη την Ελλάδα Αλλά και η τρομοκρατία που υπέστησαν Ο φόβος που πέρασαν οι άνθρωποι Και φυσικά εγώ τώρα α, Χτες το με ξεκο, ξεκο, Ξεπατώθηκα στα γέλια Γιατί τώρα ξεπατώθηκα στα γέλια Σου εξηγήσω μετά το τηλέφωνο Παρακαλώ Ναι. ναι, ναι, ναι Ακριβώς, τώρα αυτό θα, αυτό θα αυτό. Λοιπόν ξεπατώθηκα στα γέλια Διότι έγραψα ένα άρθρο χθες Το πόσο ίδιοι αλλά χειρότεροι είστε με τους προηγούμενους Και φυσικά τι να περιμένω τώρα εγώ Να περιμένω προοδευτικό και ανοιχτό μυαλό Από το χθεσινό να ζει στο Πασόκο Φασιστολίσταρχο Πασόκο Που έγινε Σιριζέος, όχι Λοιπόν, να γελά, πρόσεξε τώρα τι είπαν στου ανθρώπου. Να πάτε να βρείτε τα πνιγμένα πρόβατα, να του κόψετε τα αυτιά, να τα φέρετε, να σα δώσουμε αποζημίωση από τον Ελγά. Πρόσεξε, μεγάλε. Στο άρθρο σου αποδεικνύει πόσο χειρότεροι είναι από του προηγούμενου, λέγοντά σου ένα και μοναδικό: Δύο κινήσει έκαναν μόλι έγινε η καταστροφή. Η πρώτη να υπερασπίσουν το άθλιο αυτό κράτο το οποίο κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Και η δεύτερη να κοροϊδέψουν το πόπολο για μία ακόμη φορά Ότι θα σας δώσουμε αποζημιώσει από τον ΕΛΓΑ Ποιον ΕΛΓΑ μωρέ κυρά μου Δηλαδή από, τον, από αυτό που σου πληρώνει ο πνιγμένος Δηλαδή το πληγμένο θα βάλει να πληρώσεις τη ζημιά που έπαθε Λοιπόν, αλλά εκεί που έριξα το χοντρό γέλιο Λοιπόν, είναι οι δηλώσει των εντόπιων κυβερνητικών ε, βουλευτών Όπου μας είπανε ότι... Θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα και θα αποδοθούν ευθύνες ε, για τις για την, ευθύνες, αν έχει ευθύνες η προσέξτε, αν έχει ευθύνες η Και ξεκολλιάστηκα στο γέλιο και θα φτιάξω ένα ηχητικό, μάλλον θα το βάλω στη, στην αρχή της εκπομπής να παίζει μαζί με το σήμα και θα παίζει κάθε μέρα, θα είναι ένα ρολόι αντίστροφο και θα λέει «Μπίτσαν οι και σιέρμοι σιέρευνης για τσι φθήνης τσι διή σνάρτα» ε? Δεν καταλάβατε παραπέρα τι είπα, επαναλαμβάνω Έτσι θα λέει κάθε μέρα το ηχητικό «Δεν μπίτσαν ακόμα και σιέρευνης για τσι φθήνης διή σνάρτα» Αυτό το ηχητικό μεγάλε θα παίζει Μέχρι να φύγουν αυτοί από την κυβέρνηση, γιατί κάποια στιγμή θα φύγουν και αυτή δημοκρατία έχετε εξάλλου και θα έρθουν άλλοι πιο φωτε, με πιο φωτεινά μυαλά. Αυτό το ηχητικό λοιπόν, μεγάλε, θα στο παίζω παρέα με εκατοντάδες άλλα ηχητικά, όπου θα αποδίδονταν ευθύνε για ζημιές για θανάτου, θα έφτανε το μαχαίρι στο κόκαλο. Μιλάμε, θα το τρύπαγε το κόκαλο, Ελληνά μου. Πνιγμένε μου, στεναχωρεμένε μου, κουραστικός γένομαι, αλλά θα επαναλάβω τη δική μου ρίση αυτό κάνω εξάλλου καθημερινώς. Έπρεπε να το έχει πάρει χαμπάρι εδώ και πολύ, πάρα πολύ καιρό, ότι είσαι από μανάχο σου. Στα λέω λίγο έτσι ε, πυρότικα σήμερα, Μπασκέ. Είσαι από σου και από μανάχο σου θα πορευτείς. Λοιπόν, τα άλλα όλα είναι σαλιαρίσματα είναι κουβέντες να περνάει η ώρα η δική μου ε, η δική μου πιστοποίηση με, με, από τις ενέργειες οποίε οποίες κάναν, ε, μόλις έγιναν αυτέ οι καταστροφές και οι πλημμύρες είναι ότι είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους όχι μόνο για τα ψέματα που λέτε και για το ότι δεν θα κάνετε τίποτα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, υπερασπίζοντας αυτό τον άχρηστο κρατικό μηχανισμό τον οποίο τρέξατε να καλύψετε αμέσως αμέσως ο κόσμος πνιγόταν εδώ κάτω και ο Λαφαζάνης μας έλεγε τι θα δώσει στη Γενόπ ΔΕΗ, στο στρατό του τι ιδιωτικέ ασφάλειες τι... εμείς δεν είπαμε να μην τα δώσεις Λαφαζάνη μου δώσ' μετά από 10 μέρες δεν θα σου φύγουν οι ψήφοι, μη φοβάσαι Γι' αυτό είστε λοιπόν χειρότεροι από τους προηγούμενους και είστε φυσικά χειρότεροι από τους προηγούμενους για έναν ακόμη λόγο. Διότι πατάτε και στο συναισθηματισμό των τίμιων αγώνων που έκανε κάποιες εποχές η αριστερά. Όχι η λεγόμενη αριστερά, η τσίπρέικη, η πραγματική αριστερά. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το συναισθηματισμό των τίμιων αγώνων που έκανε η αριστερά είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους. Διότι εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά Και, τις, ε, ε, και τα, τα, το, αν τους δώσετε κάποια ψίχουλα Θα τους δώσετε κάποια ψίχουλα Δεν παραλαμβάνω ότι αυτή είναι ψηφοφόροι σας Και τώρα φωνάζουν και κινούνται στην εισαγγελία Αλλά για αυτούς δεν ενδιαφερθήκατε Πέρα από την ψήφο τους για τίποτε άλλο Για τίποτε άλλο Παρακαλώ Καλώς τώρα Μπράβο. μπράβο Μπράβο Να είσαι καλά φίλε Να είσαι καλά Είναι τα πολιτικά μαγαζάκια για που θα Συμφωνώ μαζί σας Αν θέλεις επειδή, επειδή ε, Πραγματικά νομίζετε Ότι η ΔΕΗ είναι ένα απλό πράγμα Το οποίο έγινε στην Ελλάδα Ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού Τότε που έγινε Πλανάστε πλάνι νικτράν Πλανάστε πλάνι νικτράν Η ΔΕΗ ήταν αντισταθμιστικό κόλπο για να το βουλώσουν οι εντόπιοι, οι εντόπιοι και να απομιζούν οι ξένοι. Και αυτό συνέχισε να είναι όλα αυτά τα 70 τα πόσα 60 τόσα, 70 χρόνια περάσαν. Αυτό είναι η ΔΕΗ, τίποτα άλλο. Τώρα θα μου πεις, αν έχει το στρατό του... Εντάξει, εσύ παίρνεις το μεροκάματο από τη ΔΕΗ, δεν λέμε για σένα αγαπητέ μου. Το ίδιο μεροκάματο παίρνει και ο Εφοριακός που σου κλείνει το σπίτι. Ο άλλος που σου κόβει το ρεύμα. Να το χαίρεσετε το μεροκάματό σα, δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό. Μιλάμε για το ρόλο τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι ο πολιορκητικό κρυό μια κοινωνία που ξεπούλαγε κομμάτι-κομμάτι την Ελλάδα. Σα έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένο του νόμου και την ξεπουλάει ακόμη. Ποιο θα την πειράξει τη ΔΕΗ λοιπόν, κυρία Όλγα. Απάντησέ μα. Η νέα εξουσία η οποία θα έφερε την ελπίδα δεν είχαμε ανάγκη από ελπίδα. Από δικαιοσύνη τελικά είχαμε ανάγκη, αυτό αποδεικνύεται. Και η δικαιοσύνη δεν τελειώνει στο ότι ο κατρούγκαλος πουλάει την ΜΒΕ του Βενιζέλου των 750.000 ευρώ. Δεν τελειώνει εκεί η δικαιοσύνη. Διότι δι δι η δικαιοσύνη δεν είναι τα χάκια που παίρνω εγώ ο ο άνεργος και ο πεινασμένο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είστε και σπουδαγμένοι εσείς. Παρακαλώ. Ορίστε Λοιπόν όπως το λέεις φίλε μου η, η ΔΕΗ είναι ένα αμερικάνικο παραμάγος Χρόνια τώρα Τα είχαμε παρουσιάσει εδώ Όταν πριν φανούν οι, οι λεωνίδες των θερμοκυλών Οι Ελληνάρε, τα σχέδια, κούπερ και όλα αυτά Όταν γλεντάγατε στους ορεινούς Αύγουστος Από τότε τα παρουσιάζαμε Παρακαλώ Καλώ το. Πού του μοιράζανε, Κι οι ταχυδρόμοι, Μάλιστα, Μάλιστα, Μάλιστα, σωστά. Μέσα σε καλά Μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα ότι χθε που ο κόσμος ολοφύρονταν, κράβαγε τα μαλλιά του. Κράβαγε τα μαλλιά του. Στείλανε λογαριασμού, πήγαν να μοιράσουν λογαριασμού στι ΔΕΗ. Λες και αν το κράταγαν μια εβδομάδα πίσω, μια εβδομάδα πίσω κάτι θα γινόταν. Μεγάλε δεν είναι εντάξει οι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι έχουν παρεσφρήσει σε όλε αυτέ τι ε, ε, υπηρεσίε και εταιρείε οι, οι οποίε άλλωσαν την Ελλάδα, την κατέστρεψαν την Ελλάδα τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ. Αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Θα δείτε το ποπό τη ΔΕΗ να έστειλε του λογαριασμού μια εβδομάδα μετά στου κατεστραμμένου. Όχι Τα λεφτά Θέλουμε λεφτά Η ΔΕΗ λοιπόν Μεγάλε Δεν είναι τίποτε άλλο Από ένα πολιορκητικό μηχανισμό Ξένων συμφερόντων Όλα αυτά τα χρόνια ήταν Ο οποίος άλλωσε την ιστορία Στα έχουμε παρουσιάσει με αναλυτικά Τι έκανε επί Τι έκανε πικαραμάν, Τι, τι, τι, τι, τι Όλα, όλα στα έχουμε παρουσιάσει Παρακαλώ Τι είναι αυτό Λιπτά, πού θα πάρω λεπτά τι, τι 5.800 ευρώ, ποιο σας θα δώσει αυτά πότε, πότε α, θα τα πάρω τι, εσύ τα πήρες ρε καθήκον, τα πήρες, τα πήρες, ρε, εσύ τα λεπτά το 2.035 Γελάμε ρε Γιάννάκο, τι να κάνουμε να. Χα Χα Χα Καλά έκανα, να σου πω κάτι, αλλού έπρεπε να πάνα να τον κρεμίσουν Να τους πλακώσουν αλλού, αλλά τι να κάνουμε Ε, καλά, ναι, ναι, ναι, δε έλα, για Γεια για όσους δεν καταλάβατε Το χα που έλεγε στο τηλέφωνο Εις στην αρτινήν, αρχαίαν αρτινήν Σημαίνει ναι Προχώρα, πες παρακάτω δηλαδή Γιατί κάτι μου έλεγε εδώ Ο Γιάννης Και εγώ του έλεγα χα Δηλαδή είναι αρχαία αρτινά αυτά Προχώρα, παρακάτω, ναι, ναι ε, Όπως λέτε εσείς ας πούμε ε, Ξέρω εγώ οι Αθηναίοι, για παράδειγμα Που ε, ε, ομιλείτε την ελληνική ε, Καλά λοιπόν, Τι μου έπετε λοιπόν ο ότι δεν πάει να σου καταστράφει όλο το βιος Μου λέει κάποιος είπε εκεί Ότι θα πάρατε 5.800 ευρώ Εντάξει ο ίδιος Από πλημμύρες του 2003 Έχει δει τον μπούλο όρθιο Όχι ευρώ Μπίτσαν οι έριβνες Για τσιφτίνης νάρτα Παρακαλώ Μπράβο, μπράβο, σωστό Σωστό, σωστό, Ναι, ναι, ναι, ναι Να καθίσουν στο σκαμνί λέει ένας φίλος εδώ Και μετά ας μας δώκουν αυτά τα λεπτά Είδε κανέναν να καθίσει στο σκαμνί Άκου λοιπόν το ηχητικό Μπίτσαν οι έρευνες για τσιφθίνης τσδιοί Τσάρτα. Μπίτσαν Μπίτσαν οι έρευνη για τη συφήνη τη Τσάρτα. Δεν μπήξαν. Λοιπόν, ε, το ηχητικό θα παίζει εδώ είμαστε μέχρι να μπτήσουν. Σήμερα που, που, με, μιλάμε ε, πώ το μιλάω αυτά, έχει μεγάλη συγένεια η γλώσσα μα με την. Ε, Ομιρική. Γι' αυτό αν εσεί παραπέρα δεν καταλαβαίνετε, δεν φταίμε εμεί, διαβάστε λίγο, ξεστραγωθή, διαβάστε λίγο όμορφο, λοιπόν, να καταλαβαίνετε και αρθνά. Λοιπόν, μεγάλε, ε, εμεί εδώ έχουμε αυτά τα προβλήματα και ρώτησε ο Γιάννη πώ γίνεται, πώ τι μου την Κυριακή να με βρέχει και η άρτα να πνίγεται. Αμάνμωρ, αμάνμωρ. Λοιπόν, με στεναχωριέσαι, ρε. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, οι εντόπιοι σωτήρε μα βεβαιώνουν ότι α, όπου τάλινο, να είναι θα πτήσουν οι έρευνε για τι ευθύνε, θα χεστείτε στο τάλιρο να πούμε, αδεί θα σα φτιάξουν ε, τουαλέτε γόντολε. Θα κυκλοφοράτε εδώ στον Παχικάλαμο κάτω, στον Ιχώρι, στον Ανθότοπο, σε τουαλέτες γόνδολες. Τι σας έχω, τι θα σας κάνουμε εμείς ρε. Εμείστε οι εμείς. Ναι, γι' αυτό θα χαιστείτε στο τάλιρο. Λοιπόν, μεγάλε, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, παρακαλώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει ένας φίλος Στη ΔΕΗ που μας έκανε Αυτοματοποιημένο μπιτέ Μπιτέ, πώς το λένε Μπράβο, θα κάνουμε, πλενόμαστε αυ... Αυτόματα Αμάν, σκάτω κουβέντα πιάσαμε πρωί, -πρωί. Ε, Έμαθα Με συγκίνηση, πραγματικά δηλαδή Ότι νέο έργο ξεκινάει στην Άρτα Με χιλιάδες θέσεις εργασία Μπροστά στην παρηγορήτρια θα γίνει Πάρκινγκ όπου θα παρκάρουν οι γόνδολες Των αρτινών διότι μαζικά Οι αρτινοί πουλάνε τα σιούβ και τα τέτοια τώρα Και αγοράζουν craft Βάρκες Γόνδολες τέτοια Καλά γόνδολες ξέρεις τι θα πάρουν τώρα Μη δεις τον πάνο σε γόνδολα Να τραγουδά Κυρία μου και κύριε μου Λαλήσαμε είναι γνωστό δεν υπάρχει Δεν υπάρχει είναι είναι, μας βάρεσε, είχαμε αυτά που είχαμε ήρθε και η ελπίδα από τη μία ήρθε και η αξιοπρέπεια από την άλλη, mm -hmm. μας βάρεσαν κατά κούταλα γανιά στον εγκέφαλο και σαλτάραμε mm -hmm. και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου ο σωτήρας ο, του πλανήτη ο κύριος Τσίπρας φέρνει τη βόλτα του στην Ευρώπη για να μα σώσει όπου η Ευρώπη τρέμει ε, διότι έρχονται, έρχονται οι σωτήρες. πήγε και στην Ιταλία όπου ο Ρέτσις, εκεί πέρα, ο Ρέτσις, του κάνε δώρο γραβάτα Α, να κάνω μια σκυπαρέτηση, μισό λεπτό Να σας κάνω μια ερώτηση ρε παιδιά, όποιος ακούει Γιάννη εσύ θα ξέρεις, πάρε με ένα τηλέφωνο Υπάρχει ομάδα στην Άρτα, σύλλογο, ε, οι οποίοι έχουν σκυλιά Pitbull Αν υπάρχετε παιδιά, θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου 2681 4060 για να σα ε, ενημερώσω για κάτι το οποίο, για το οποίο πρέπει να ενδιαφερθείτε έτσι έμαθα λέει ότι υπάρχει ένας σύλλογος οι οποίοι έχουν σκυλιά πιτμπούλ γιατί να μην υπάρχει εξάλλου εμείς πως έχουμε σύλλογο των ε, εραστών της μπότσκας λοιπόν ε, παρακαλώ πολύ αν υπάρχει σύλλογος επαναλαμβάνω ε, που έχει σκυλιά πιτμπούλ να με πάρει ένα τηλέφωνο να ενημερωθείτε ότι είναι ένα, ένα καταπληκτικό Καφέ Pitbull Το οποίο είναι αδέσποτο Κάποιος το παράτησε το σκυλί Και το ταλέπορο ζωντανό θα έχει, Μάλλον θα έχει φάει πάρα πολύ ξύλο Διότι δεν πλησιάζεται Και βέβαια πρέπει να είσαι πολύ ήρωας Για να πλησιάσει Δηλαδή να το, το Pitbull Γιατί το Pitbull δεν είναι ένα σκυλάκι της πλάκας Αυτό λοιπόν επειδή γνωρίζετε Τον τύπο του σκυλιού Εάν είσαστε ε, Από το σύλλογο πάρτε με ένα τηλέφωνο Κυκλοφορεί περισσότερο πάνω προς τη λεγόμενη Βαλαόρα. Ε, φόσον είστε εντόπιο σύλλογος, θα γνωρίζετε. Κυρία μου και κυρία μου, τι σου έλεγα, λοιπόν, πήγε στην Ιταλία ο Αλέξης μας και ο, ο, ο Ρέντζης του έκανε δώρο γραβάτα του Αλέξη, σαπούνι, δεν ξέρω, αν του έδωσε, πάντως γραβάτα του έδωσε. Ε, λοιπόν, και του είπε διάφορα και ο Αλέξης επέμεινε στη θέση του ότι... Εγώ θα τη φορέσω τη γραβάντα όταν ξεχρεώσω την Ελλάδα Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Δεν ξέρω αν τα άμαθες Θα στα πω παρακάτω Αλλά είναι τελειωμένο Το χρέος είναι τελειωμένο έτσι Δεν θα διαγραφεί Θα αποπληρωθεί ως ο νουπο. Τα από θα σας πω παρακάτω Βέβαια αντιπαρερχόμεθα Τη πόντα του Ιταλού Μακαρονά κυρίου Ρέντσι Στον Πρωθυπουργάρα μας που του είπε ότι χαίρομαι για την εκλογή σου λέει γιατί εμένα στην Ευρώπη με θεωρούν έναν επικίνδυνο ανεστερό ενώ οι Ιταλοί με θεωρούν ένα επικίνδυνο δεξιό αυτή είναι σπόντα αν την αντιπαρερχόμεθα όμως κυρία μου και κυρία μου θα, θα έρθουμε στον πού ε, στον τζάρο της οικονομίας τον κύριο Μπαρουφάκη λοιπόν ο κύριος Μπαρουφάκη στο Λονδίνο έκανε πάρα πολλά και εκτός ότι για το ε, ομόλογο αενάου διαρκείας θα περάσουμε σε αυτό είπε ότι πουλάμε τον ΟΣΕ έστω και ένα ευρώ αρκεί να βρεθεί ο επενδυτής να δώσει εγγύηση στην ανάπτυξη της εταιρίας λοιπόν προσέξτε εδώ. ο κύριος Μπαρουφάκη είναι πάρα πολύ σπουδαγμένο άτομο μάλιστα έχει και 10 πτυχία χα λοιπόν και αξιοκρατικά έγινε και βουλευτής μάλλον δεν γνωρίζει δεν γνωρίζει και εφόσον ήταν στην Αγγλία θα μπορούσε να γνω, να, εκεί επί να ρωτήσει τι έγινε με την ιδιωτικοποίηση των αγγλικών σιδηροδρόμων. Ο, τι ακριβώς έγινε. Όπου τους πήραν, τους διαλύσαν, τους καταστρέψαν και ήρθε ξανά το δημόσιο να πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του, να το, το διορθώσει τη δουλειά και όχι μόνο να τη διορθώσει τη δουλειά, αλλά πληρώνει εσαί και τους υποτιθέμενους επενδυτές οι οποίοι θα έσωναν τους σιδηροδρόμους στην Αγγλία. Εκεί λοιπόν είσαι στο city αγαπητέ μου ε, κύριε Βαρουφάκη μπορείς να ρωτήσεις για αυτό το πράγμα Επίσης δεν θα είναι ενήμερος τι έγινε τόσο στη Ρώμη όσο και στο Παρίσι με την ιδιωτικοποίηση του νερού Στο Παρίσι αφού έγινε ό,τι έγινε και κόντεψε να, να βουλιάξει το Παρίσι, από τι διαρροέ, από τι βλάβε, από τον κόσμο που δεν είχε να πιει νερό, από μια γενική δυστυχία, επανήλθε το δημόσιο. Μπα και διορθώσει την κατάσταση. Την διορθώσε με λιγότερα λεφτά, αλλά πληρώνει του υποτιθέμενου επενδυτέ πολλά εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν είναι το κόλπο μεγάλε. Να βγουν, να μπουν. Βέβαια, δεν θα ξέρουμε αν υπάρχει πολιτική σε 5-10 χρόνια. Αυτό εσείς το γνωρίζετε. Και ερχόμεθα λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, στην. Ε, στην πρόταση την οποία, με την οποία πανηγυρίζουν οι Έλληνες για την διαγραφή δι, όχι διαγραφή για την αποπληρωμή του χρέους ε, εντός ολίου με, το, ο, θα, με την έκδοση ομολόγων αενάου ε, αποπληρωμής κάπως έτσι είναι το όνομα θα το βρούμε παρακάτω και θα σας το πούμε τι είναι αυτό λοιπόν επειδή σε αυτό το μάθημα λείπαμε εμείς όταν κάναμε μακροοικονομία πήραμε τηλέφωνο φίλους και γνωστούς Σπουδαγμένου και αυτούς και μας είπανε, μας εξηγήσαν τι ακριβώς είναι αυτό το ομόλογο με το οποίο τελειώνει το χρέος της Ελλάδας τι είναι αυτό λοιπόν μεγάλη <Τι> ότι η Ελλάδα θα χρωστάει σε <Τι> 100 θα πληρώνει κανονικά δισεκατομμύρια ε, τόκους ξέρω εγώ επιτόκια και θα χρωστάει για 100, για 200 και για 300 χρόνια <Τι> παίρνω λοιπόν ένα φίλο μου Σιριζέο, όχι από αυτού του για λαντζή Σιριζέο από την εποχή του Ρίγα Φεραίου τώρα μιλάμε. Λοιπόν, original σε ριζόπουλο πέρασε όλα τα στάδια αυτό Λοιπόν και του λέω τι γίνεται ρε, πια κυβερνητικέ. Μου λέει είσαι μπιτ Δεν κατάλαβε τι του κόλπου του κάναμε του Εβραίου. Τι είναι μεγάλη δουλειά. Δηλαδή. Με αυτά τα ομόλογα μου λέει θα γίνει το εξή. Θα πληρώνουμε, θα πληρώνουμε, θα πληρώνουμε. Έλα που σε 100, 150, 200, 250 χρόνια. Θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ, ένα μεγάλος πληθορισμός Και το χρέος της Ελλάδας θα διαγραφεί Τι μου λες του λέω ε, Άνθρωπε του Θεού, Σιριζέ μου, φίλε μου Σε 200-250 χρόνια θα διαγραφεί το χρέος Ε ναι, μου λέει, τι είναι ρε μαλα, ε, συγγνώμη, τι είναι ρε, μου λέει 200-250 χρόνια Μια γενιά παπαντρέιδων Δυο γενιές καραμαλέων Άιντε βάλε τρεις στην Ελληνική Βουλή Έχασε μου εδώ 100 χρόνια με του παπαντρέιδε. Πώ πέρασαν, νεράκι πέρασαν με του παπαντρέιδε στην Βουλή. Yeah. Δεν θα πω ότι έχει άδικο. Yeah. Οπότε μπορείτε να πανηγυρίζετε. Ανεργέ yeah. μου, ανασφαλιστέ μου. Όπω βλέπει, τα προβλήματα όχι απλώ λύνονται ένα-ένα. Yeah. Λύθηκαν κυριολεκτικά. Αχ, μεγάλε. Ah. Η Μέρκελ, παιδιά, έχει βγάλει τον κακό έχει βγάλει σπυρί μιλάμε Γιατί δεν ζητάει ο Αλέξης να τη δει Παρακαλώ Έλα ρε χάπατο Εσύ μην να ακούσεις χάπατο you know Δεν είσαι επιτέλειος του χρέους όπως άκουσες Ναι <laughs> Έγινε, έγινε. You know να καλά Βέβαια κυρία μου και κυρία μου Το όψιμο ενδιαφέρον του ε, Του Μπάμια Και της παρέας του Για το, το οποίο δεν περίμενε το ίδιο ο Αλέξης, Δεν ψηλιάζει κανέναν ε, Δεν του γαργαλάει Την ε, Το λόγο για τον οποίο έγινε Πέρα από τα συμφέροντα Τα οποία ε, ήταν, είναι και θα είναι στην Ελλάδα Εάν ε, Πάθει κάτι η Ελλάδα μεγάλη Θα η Goldman Sachs Θα πάει κατά διαόλου και μία τέτοια ιστορία, ακόμη μία τέτοια ιστορία, η Αμερικάνικη οικονομία δεν τη σηκώνει. Μεταξύ μας τώρα. Άστις προ... την υποστήριξη. λοιπόν και τι έχουμε λοιπόν. Ό,τι σας έλεγανε. Έβγαλε κακό σπυρί η Mercury. Μιλάμε, κολοχτυπιέται. Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο για δε στέλνει τους επίσημους να μου κλείσει ραντεβού. Σιγά εμεί πάμε και στου στα δάση όπως επήγαινε ο άλλος, παρακαλώ. Τζίφερ, να φέρει και τον κοπετή. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά λέει εδώ. Φίλος τηλεακροατής η Μέρκελ λέει δεν την ακούσατε πουθενά Δυο μήνες Η Μέρκελ κάνει τη δουλειά της αθόρυβα Και ε, Ό,τι είναι να το κάνει θα το κάνει Μην ακούτε Τώρα να σου πω κάτι μεγάλη Αυτές τις μπαρούφες Το ότι η Αμερικάνη ε, Πήρε ο Ομπάμα Είπε να τελειώνει λιτότητα Ξέρω εγώ δεν είναι με την πολιτική της Μέρκελ Αυτά είναι μπαρούφες έτσι Μπαρούφες με δεν είναι βαρουφάκες μπαρούφες είναι μπαρουφάρε. Διότι μεγάλες μεγάλε σου είπα ότι Goldman Sachs δεν την αντέχει. Θα, θα γονατίσει και δεν αντέχει η οικονομία η Αμερικάνικη ένα τέτοιο καινούριο γονάτισμα. Λοιπόν. Τι έχουμε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Oh, πάμε στον Τράγκη σήμερα. Παρακαλώ. Έλα. και ά, νικές θα, θα σπού μου αρέ θα σπού έαστε πάει το οικόπεδο άνθρωπε πάει το οικόπεδο έλα γεια, γεια. ποιο οικόπεδο στην Άρτα με τα πετρέλαια θα φέρουν τώρα τέτοια Βαθύσκαφι να κάνουν έρευνε, έγιναν ε, θάλασσα στα οικόπεδα με τα πετρέλαια. Πάν και τα πετρέλαια, πάνω όλα. Πάνω που είχα αγοράσει και τη στολή την αραβική να <Τι> Να το παίζω σε ήχησε. Saying... Τι είναι το διηνεκές <Τι> να σου εξηγήσω, μεγάλη Έχεις δει κάτι θηρία, ρολόγια που κάνουν γκάν, γκάν, γκάν. <Τι> Αυτό είναι το διηναικέ. <Τι> <Τι> <Τι> Είπαμε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την αρχαία Αρτινή η οποία είναι ε, συγγενής της Ομυρικής. Λοιπόν, μεγάλε, ναι, πώς κάνει... Γκάγγκά... Γκά. Λοιπόν, σήμερα μεγάλε, τι θα φορέσει σήμερα... Άρα, κραμμένου, ή ο Κωστέτσος, Μια χαρά ο Βαροφάκης. Λοιπόν, τι... Πάμε σήμερα στον τράγκι, ο Βαροφάκης... Την πέμπτη συναντιέται με το Σόιμπλε Νομίζω ότι ο Σόιμπλε Θα την κάνει την καρεκλίτσα εκεί την αναπηρική Φόρμουλα 1 Το φόβο του θα σκιαχτεί Και θα, θα φύγει από τα πίτ Με Σούζα θα φύγει Με το καροτσάκι μόλις δει το βαρουφάκι Λοιπόν που λε μεγάλε Λοιπόν ε... Προσέξτε τώρα θα σας πω μια είδηση η οποία συνάδει με το σκεπτικό αυτό το ε... το γιατί οι Αμερικάνοι γιατί οι Αμερικάνοι δίθεν ενδιαφέρονται Λοιπόν ο... ο υφυπουργός οικονομίας ο Νταλίψινγκ λοιπόν έρχεται σύντομα στην Ελλάδα είναι αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα φυσικά είναι πρώην στέλεχος της Goldman Sachs που ασχολήθηκε με την αγορά χρεωστικών τίτλων των αναδειωμένων χωρών. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Εκτιμάται ότι θα είναι ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, που θα επισκεφτεί εντός των επόμενων εβδομάδων την Ελλάδα. Αυτό μας λέει το ε, πρακτορείο ειδήσεων και να, να συζητήσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση. Ε, βέβαια δεν θα πούμε ότι θα είναι ένα καινούριο Ράιντ και Μπαχ, γιατί ε, οι Αμερικάνοι δεν είναι Γερμανοί. Οι Αμερικάνοι το παίζουν το παιχνίδι καλύτερα Χρησιμοποιούν και λίγο βαζιλίνι Με κατάλαβες έτσι Ή αν θέλεις όποιος είδε το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι Άλλο προϊόν Πάντως την ίδια δουλειά κάνουνε Άχλες με τη μία Βάχλες με την άλλη Την ίδια δουλειά με τους Γερμανούς κάνουν Κυρία μου και κυρία μου ε, Απλά ήρθε η είδηση Να κουμπώσει πάνω σε αυτό Που λέγαμε πριν Ότι δεν είναι τυχαία η στήριξη και όψιμη της Αμερικάνικης πλευράς για να πανηγυρίζουν οι φίλοι μου εδώ η Σιριζέοι κυρία μου και κυρία μου ε, βέβαια περιμένουμε το φίλο μας τον Αλέξη αλλά χαλώ. Ναι ναι, ναι ναι ναι ναι ναι ναι Μου λέει εδώ μια φίλη ότι πιστεύω μου λέει ότι ήταν στημένο από την κρίση του 8 στην Αμερική όλη αυτή η κατάσταση δεν ήταν ακριβώς ε, στημένο αλλά η κρίση αυτό το οποίο έγινε στην Αμερική πέρασε στην Ευρωπαϊκή οικονομία όπως είχε περάσει αν θυμάσαι και στην Ασιατική όπου κατέρεαν χρηματιστήρια και τέτοια αλλά εκεί τι να κάνεις δεν είναι εντάξει, πέρα από την, μια Ιαπωνία και μια αναδιόμενη Κίνα Τι να κάνεις τον Ινδό ας πούμε Να στρίψει περισσότερο τα παπάρια του για να πάει στο Θεό Αλλά, Το πρόβλημα ήρθε, δηλαδή στην Ασία πήγε, ψιλοκάθησε ψιλο... Ενώ στην Ευρώπη ήρθε, έγινε χειρότερο και αναδύθηκαν οι προστάτες τύπου Γερμανών, Σαρκοζέων και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν, με πρώτα θύματα και πειραγματός του τους Έλληνες. Καμία αντίρρηση Καμία αντίρρηση. Γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά έρχονται με το απλό μας μυαλό, κουμπώνουν και συνάδουν με, ε, για την όψιμη υποστήριξη του <Και> κυρίου, κυρίου Ομπάμα προς τον κύριο κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κύριος κύριος Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει ε, να βρει πόρους για να καλυφθεί λέει, μια τρύπα τριών δις. Αυτές οι τρύπες στην Ελλάδα είναι πάντα ξεχυλωμένε στα ασφαλιστικά ταμεία και θα α, τα ανακοινώσει ο Αλέξης μας αυτά δεν ξέρω, ακόμη δεν ξέρουμε από που θα πάρει αυτά τα χρήματα για να καλύψει αυτές τις τρύπες ο γεγονός είναι ότι όσο θα αποδοθούν ευθύνες για την, ε, στη ΔΕΗ για τα καταστροφές στην Άρτα άλλο τόσο εύκολα θα βαφτίσουν ένα φόρο κάπως ρε παιδί μου θα τον βαφτίσουν και ε, σίγουρα τα συνήθεια υποζύγια εγώ δηλαδή εγώ όχι εσύ, είσαι του κόμματος Θα πληρώσουν την κατάσταση πάλι Εδώ είμαστε εντός των ημερών Και θα τα πούμε πάλι Ειδικά με αυτό το φόρο Με αυτά τα έσοδα που πρέπει να έχει Τώρα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Επειδή είμαστε κομμουνιστικιά κυβέρνηση στην Ελλάδα Αριστερή bit για ε, Θυμόσαστε που είχαμε Εδώ τους σωτήρες Ορίστε παρακαλώ Εδώ είναι η Άρτα ολόκληρη να είστε καλά, ναι. Ναι. Ξέρω εγώ καλά. Να μποξεράκι. Να καλά, Ναι, μέρα. Να καλά. Με παίρνει ένα φίλο εδώ από μακριά μάλλον ήταν και μου λέει ε, στην Ιταλία του κάναν δώρο γραβάτα, στη Γερμανία θα του κάνουν δώρο ισόρροχα για να μποξεράκι, ένα σλιπάκι, τέτοια πράγματα. Ναι, δεν, τίποτα δεν αποκλείεται. Ερχόμεθα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου <coughs> να σα ενημερώσουμε με συγχωρείτε τα γνωστά πεντάμενα τη δουλοπρέπεια τη γαλαζοπράσινη τρόγκα. Τα ξέρατε όπου κρατάγανε από το λαιμό χιλιάδε ανθρώπου για πέντε ε, ε, ε, εργασία τώρα θα γίνουν εντεκάμινα κοινοφελού εργασίας ε, η κυρία Ράνια Αντονοπούλου σχεδιάζει αυτή την ιστορία για 52.000 άνεργους ο μισθός θα εκτιναχθεί στα 586 ευρώ από το ΕΣΠΑ πάντα πάντα από το πάντα το ΕΣΠΑ πάντα το ΕΣΠΑ θα κάνει τη χρηματοδότηση και άμεσα θα καλυφθούν 300.000 άνεργοι κυρία μου και κυριέ μου όσο ακούς αυτά τα πράγματα σου ακούς χρηματοδοτήσεις στο ΕΣΠΑ Εγώ την ε, η, Το σήμα τη εκπομπή Δεν το αλλάζω Η Ελλάδα είναι υποπλήρη κατοχή Ανακαλώ, Ανακαλώ. Ναι Ναι Ναι Ακριβώς Ακριβώς Απίστευτο ναι απίστευτο. Είναι απίστευτη δούρη ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς Δηλαδή με την απλή λογική που είπες φίλε μου Ότι Αν κάτσουν τέσσερα χρόνια στην κυβέρνηση Λογικά δηλαδή Η κυρία Αντωνοπούλου βάζει άλλη μία γενιά Στην πρίζα Να, να χάσει άλλα τέσσερα χρόνια Γιατί Για να, για να τις πουλάει ελπίδα Αυτό κάνουν εξάλλου Όπως ακριβώς το λες Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Εδώ τώρα εμεί έχουμε λαφαζάνη, Λαφαζάνι Εδώ μιλάμε για αριστερά, αριστερά της κομμονιστικιάς πλατφόρμας Τώρα θα πουλήσει λέει και τα ελληνικά πετρέλαια Το 35% τα 100 των μετοχών του δημοσίου που ήλεγε το κράτος θα γυρίσουν στο κράτος Τι μας είπε; Α, δεν μου λέει, να σου κάνω μια ερώτηση κύριε Λαφαζάνη Κάντε μισθή εκεί των 8, των 10, των 15 χιλιάδων Αφήνουμε τα εκτός έδρα και τη υπερορίας Υπάρχουν ακόμη Υπάρχουν ακόμη Λέμε τώρα ρε παιδί μου να πούμε Λέμε τώρα να πούμε Το δυστύχημα των Ελλήνων Το δυστύχημα των, ε, των πολλών Ελλήνων Και το ευτύχημα των λίγων Είναι ότι δεν θα τους κάνετε όλους δημόσιους υπάλληλου. Όσο και να παλεύετε Παρακαλώ Δε φίλε Πάνω από χρόνο σου είχα πήγα Τι γίνεται με τα πετρέλαια στην Ελλάδα Και σου είχα ρωτήσει τότε Τους γαλαζοπράσινους τρούγκους Να μας απαντήσουν για τον Μπρίνο Γιατί τον έχουν εκεί τον Μπρίνο Και ταΐζουνε Κόσμο και κουσμάκι Τον Μπρίνο Ο βγάζει; δεν βγάζει Έχει στραγγίξει έτσι Γιατί τον έχουν ακόμα εκεί Τώρα κοιτάξτε να σου πω κάτι, εντάξει μπορέα τα λέμε, τα βγάζουμε είναι, Αυτή είναι η υποχρεωσή μας Πρώτο να τα βγάζουμε Με τις στοιχεία όσα έχουμε Τεκμηριωμένα Λοιπόν και δεύτερο να τα λέμε Δες ένα χρόνο τώρα Δεν ξέρω αν είσαι παλιός ακροατής Θα θυμάσαι τα στοιχεία που σου είχα δώσει για τον πρίνο Πόσα, τί, τίποτα Έχεις το πηγάδι έτσι Και έχουν ένα κάρο εκεί πήγαινουν Έρχονται θέσεις, μισθούς, τον Ατάλλονα πλάκα μου κάνει τι, να, γιατί, τι, τι είναι αυτή λοιπόν τι είναι, για, σου είπα, γιατί είναι χειρότερη από τους προηγούμενους γιατί είναι μια συνέχεια ενός σάπιου αστικού ε, μπουρδέλου που λέγεται κράτος το οποίο από την πρώτη μέρα που καταστρεφόταν ο, αυτός ο λεγόμενος λαός του έπεσαν με τα μούτρα να το υποστηρίξουν από την κατακραυγή του κόσμου χθε! Βγήκαν και είπαν ότι θα κάνουν έρευνες Και στο λέω θα παίζει το ηχητικό Μπίτσαν οι έρευνες για τις ευθύνεις Λοιπόν θα το παίζουμε το ηχητικό me... Κυρία μου και κυριέ μου Νέο φορολογικό έρχεται Το οποίο τα μικρά και μεσαία σοδήματα θα πάρουν ανάσα yeah. Ανάσα είναι αυτή Λοιπόν Καταργείται ο έμφια και ο φόρο ακινήτων θα γίνει με γνώμονα την εμπορική και όχι αντικειμενική αξία. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Μεγάλο συντελεστή φορολόγηση για την περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Ακόμη δεν έχει οριστεί από του κομμουνιστέ. Κάποιοι κομμουνιστέ. Ναι, αριστερού. Ε, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ε, Ποιο είναι πλούσιο στην Ελλάδα. Πάντω εσύ, άκουμε τώρα, επειδή κάποιοι με εδώ κάτω στον κάμπο, κάποιοι πνιγμένοι, του ξέρω, με πήραν και τηλέφωνο πριν. Εσύ με το λασπωμένο σπιτάκι εκεί που είναι μέχρι τη μέση το νερό από τη στιγμή που θα σου βάλει αντικειμενική αξία αυτή που θέλει αυτός θα συγκαταλέγησε στους πλούσιους. Με λίγα λόγια μεγάλε κάποιοι δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Πάντα θα πληρώνουν οι ίδιοι. Με λίγα λόγια μεγάλε μπορεί να γίνει και κανένα σοου με τη λίστα Λαγκάρ αλλά αυτό είναι όπως είπαμε για να πάρεις τα χάκια σου εσύ και εγώ ο κακομήρης ο οποίος, να πούμε, ενώ είμαι άνεργος, είναι άλλο να είσαι άνεργος με το υπουργό και άλλο να είσαι, να είσαι άνεργος με γραβατωμένο υπουργό. Άρα και πήρα τα χάκια μου γιατί ο Μπεμβές των 750.000 ε, ευρώ του Βενιζέλου, πολύτε, αυτή είναι. Ο πεθερός του Βαρουφάκη, λοιπόν, έστειλε γράμμα στην καθημερινή. Ε, ντρέπιστε ρε σκιά μαύρα τσέγραψη. Σκλιά μαύρα, κατακιραυνώνει τον Τσίπρα, ακούστε το. Γιατί Γιατί αποφάσισε λέει, να, να ορκιστεί με πολιτικό όργο Σκλή μαύρο Κομμωνιστή Δεν έγραψε έτσι το μετέφρασα εγώ Δεν τον σε μόνο γιατί ε, Ορκίστηκε με πολιτικό όργο Αλλά γιατί πήγε και τίμησε Την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών, Λες και ήταν οι μόνοι που θυσιάστηκαν κατά την αντίσταση Είπαμε μες κύριε πεθερέ του κυρίου Βαρουφάκη μας, ότι ήταν η μόνη, πάντως σε στον πεθερό του κυρίου Βαρουφάκη, διότι όλοι όλοι ψιτακί, η αυτή που τα παίρνουνε, αυτή που τα παίρνουνε, αυτοί που τα καταλαβαίνεις που πρέπει να το πόπολο να του ρίχνουνε. Δεν, τους, δεν είπαν την πραγματικότητα για τους 200 κομμουνιστές που εκτέλεσαν οι Γερμανοί αλλά τους λέγανε αόριστα Έλληνες πατριώτες παρακαλώ καλώς πα, ναι. καλημέρα Αυτό λέμε pass, Να είσαι καλά, καλή σου to... Με μπέρδεψε λίγο ρε φίλε να πούμε Με μπέρδεψε. Σα στεφάνια θα μείνουμε τώρα Δεν θα μείνουμε στα στεφάνια Λοιπόν, αλλά ο, ο, Θα μείνουμε στο γεγονός Μπράβο στον κύριο Βαρουφάκη, Ο οποίος απο, είπε την πραγματικότητα Τι ήταν αυτοί Θα μου πεις δεν ήταν Έλληνες πατριώτες Ναι, αλλά κάποιοι οι οποίοι Ξέρεις πρέπει να τα παρουσιάζουν αλλιώς τα πράγματα τώρα ε, Τους αποκαλούσαν αλλιώς Κυρία μου και κυριέ μου παρακαλώ Ναι κυρία το Σύνταγμα ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν, είναι, δεν έχει πλακάκια Το Σύνταγμα τάσπασαν οι αναρκικοί Δεν, δεν έχει πλακάκια λέμε Ναι Πώς τα λένε Κράσπελα ρε παιδί μου τάσπασαν οι αναρκικοί Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Σε ποιο σύνταγμα να ορκιστήρει Στην πλατεία Αφού τα άσπασαν εκεί όλα Λοιπόν που λε μεγάλε Ορίστε παρακαλώ παρακαλώ, φίλε μου, ηρέμησε. Σε παρακαλώ. Να σου πω κάτι, δηλαδή μη με φτιάχνει τώρα έτσι όπω ακούω. Δεν θέλω να ακούω σε τέτοια ψυχική κατάσταση, ψυχολογική κατάσταση ανθρώπου. Τα όργια τα οποία κάναν αυτοί ει βάρο του λαού, αγαπητέ μου. Όχι μόνο την ΜΒ των 750.000 ευρώ και τι γραβάτε του. Με πήρα ένα άνθρωπο σε, σε έξαλη ψυχική κατάσταση για του αλήτε που κάναν και να και εμεί πεθαίνουμε. Οριόμενο και... Λέγοντα. Ε, ξέρεις πόσα χρόνια παρουσιάζουμε τις πομπές τους Είδε το γείτονά σου λέω εντάξει εσύ έφτασε στο σημείο που έφτασε να ενδιαφέρεται αντίθετα εκεί δεν είναι δεν τους παλαμακίζει ακόμη γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ ε, θα σου επαναλάβω τη δική μου ρίση. είσαι από μόνο σου φίλε μόνο σου μόνο σου η, η, ποια, καταντήσαμε να προσπαθούμε να επιβιώσουμε μόνοι μας και θα επαναλάβω Όσο και αν προσπαθήσετε, δυστυχώς για τους πολλούς, ευτυχώς για μας τους λίγους, δημόσιους υπάλληλους δεν θα μας κάνετε. Ούτε στη δουλειά ούτε στο μυαλό. Κυρία μου και κυρία μου, βγήκε ο Σούρλας να κατηγορήσει το θεοχάρι ότι έσβηνε πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες σε offshore εταιρείες με απανοτούς εγκυκλίους. Τι λες, Σούρλα. Κατηγοράς το παιδί του Σούρλα. Ορίστε. Έλα! Good morning! Καλημέρα! Πού είσαι? Ελληνόης! Α, το χώρο! Πού, έφερε δολάρια! Για, για! Good morning! Good morning! Best regards, my friend! Best regards! το Ελληνόης, ένας φίλος! Ελληνόης! Ελληνόης! Είπα και εγώ καλύτερα να είσαι από το Μίτσιγκαν. Ξέρεις τι θα πει Μίτσιγκαν εκεί στο Ελλινόις που ακούτε μη γύφτ, μη τσιγκάν λοιπόν που μεγάλε δίκαιο Σούρλας, τι λες ρε Σούρλα που θα κατηγορήσεις εσύ τον άνθρωπο ο οποίος χάιδευε τα... ο... Ο... έπεσε με τα μούτρα να βοηθήσει τον Έλληνα δεν απειλήσε κανέναν δεν προσκύνησε κανέναν δεν διορίστηκε από κανέναν να εγκληματίσει βάρος του λαού μάλιστα ο Σούρλας λοιπόν βγήκε να κατηγορήσει τον Τίμιο το βουλευτή μας το και ο αυτό είναι διπλή χάρη του Θεού Χάριστη ο χάρης Χάριστη ο χάρης, χάρης Και βήκε ο Σούρλα. τώρα Άρε Σούρλα Λοιπόν και μας είπε Ότι Χάριζε λέει εκατομμύρια Αυτός δεν έπαιρνε τίποτα φυσικά Ο άνθρωπος ορίστε παρακαλώ <laughs> Αυτό είναι ανέκδοτο! Ναι, ωραίο! Α, ζήτησε, ζήτησε τη βοήθεια του Μιτσοτάκη Τρελανέμε, τρελανέμε, έλα για, yeah, yeah, yeah, yeah. θα παλαβώσουμε! Δε, μου λέει ένας φίλος εδώ δεν είναι μόνο που ο Σούρα είπε αυτά, ε, κάποτε τα βλέπε εκεί, γύρισε και ζήτησε τη γνώμη του Μητσοτάκουλα Οπα, θα τρελαθώ! <laughs> θα τρελαθώ! Ακύνσαν τα όργανας Λέω Μηγάλι Παρακαλώ Αχ θα τρελαζώ Λέγε μου τέτοια Ρε μπήκαν στην αίθουσα Μου λέει εδώ τηλεακροατής Χεράκι χεράκι ο Αλέξης Με το Γιούνκερ Πρόσεξε, Αλέξη, κυκλοφορά ο κομπετήτη εκεί πέρα, Κυρία μου και κυρία μου, πάμε στα σοβαρά. Σήμερα στο Συμβούλιο τη Επικρατείας εκδικάζεται η προσφυγή των κατοίκων των Σκουριών κατά των δύο φραγμάτων που η Ελντοράτο σκοπεύει να δημιουργήσει για, μεταλλευτικά, για τα μεταλλευτικά τη απόβλητα πάνω στο μεγαλύτερο υδροφόρο τη Καλκιδική. Έχετε να μα πείτε τίποτα σοβαρό γι' αυτά, Γι' αυτό κύριε Λαφαζάνη μου, Έχετε να μα πει τίποτα. Όχι, πάμε παρακάτω. Κατά την κυρία Δούρου. Την περιφερειακή των Αθηναίων οι μόνοι που υπέφεραν από τον ναζισμό ήταν οι Εβραίοι. Έτσι μας είπε. «Βε ρε <σίλει> Περνάει ο Πασόκ πάει για καφέ. Λοιπόν, <σίλει> δεν δικαιολογείται λοιπόν αλλιώς η φράση της προσέξτε κατά την επέτειο του, του Ολοκαυτώματος την οποία μίλησε και είπε τα εξής Να πάρουμε τη σκητάλη από τους Εβραίους μάρτυρες του χθες για να σβήσουμε τη λύθη που επικρατεί σήμερα. Πάρα πολύ καλά Είπαμε Σε αυτή τη ζωή Άμα δεν πέσεις στα τέσσερα Και άμα δεν φορέσεις το καθικάκι στο κεφάλι Μα άντρα μα γυναίκα είσαι Θα μείνεις στον κάμπο να πνίγεσαι Και θα είσαι και υποστηριχτής τους Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Είμαι θα στην ε, δυσάρεστη θέση ε, Στην ευχάριστη κατάλος, Να σας πούμε ότι ένας ακόμη Έλληνα. Ε, αυτοκτόνησε Λοιπόν 49χρονο σε Μύρα στο Ηράκλειο, πάει και αυτός μάλλον έσκασε από την πολλή ελπίδα. Και πριν ακούσουμε το τραγουδάκι, το καλό που σας έχω, θα παιχτεί ξανά το ηχητικό. Μπίτσαν Η έρευνε για τσιφθύνη τσιφθύνη τσδιή τσάρτα. Μπίτσαν ή ακόμα. Οπότε λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε παρέα. Μπειράζει, μπ, φάμε, να ένα τραγουδάκι. Παρέα, λοιπόν, ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι παρέα, πήραμε και άδεια από τον Κενολάρχη να βούμε δύο-τρία λεπτά και θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Κάθε βήμα μια παγίδα και να δάκρυ να με θέλουν ξεχασμένο σε μια νακρί. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα άλλα σε μένα να φορτώνουν και τα λάθη του σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά, γιατί έχουν φτερά και αλλάζουν παραπληροίδε κάθε τόσο. Τηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαγκαφτά. Να φύγω και ελευθερό να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και να πόνω. Αμαρτία σανλώνιο, εγώ πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου. Φύγουν τη φίλια με στην ψυχή μου. Κιόλο φύγουν τη φίλια με στην ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά. Ζουνε πατρίδες κάθε τόσο πουλα, τα πουλιά αχ, να μουσα αυτά. Να φύγω και ελεύθερος να νιώσω Λοιπόν, κύριε μου και κύριοι, θα... ο καναλάρχης έχει μια καταπληκτική ιδέα. Ανοίξουμε φροντιστήριο ε, εκμάθησης της ομυρικής, δηλαδή της αρχαίας αρτινής. Καταπληκτική ιδέα. Ποιος θα μας φληρώνει. Οπότε, η... ξεκινάμε από σήμερα. Θα το βλέπετε πολλές φορές. Μπήτσαν οι έρευνη για τις ευθύνες διετσάρτας. Αυτό, πρώτο μάθημα, το οποίο θα το κάνει σήμα ο Καναλάρχη, τον οποίο ευχαριστούμε για τα λεφτά που μα διέθεσε ε, να ακούσουμε και το ωραίο τραγούδι. Γι' αυτό μείνετε στο ραδιόφωνο να τον ακούσετε. Ε, ξεκινάει τα μαθήματα τη ομοιρική. Εμεί να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, την τιμή που μα κάνετε να μα ακούτε, αλλά τη μεγαλύτερη τιμή που μα κάνετε να μα ε, παίρνετε τηλέφωνο και να μα λέτε τι ωραίε παρατηρήσει σα και τι πληροφορίε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τα στε όλοι καλά, Για και χαρά σα. Uma FM stereoo.